Ένα παρήφαση με, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Μήπω του έδωσε τη σερωτήση ο κ. Νίκο εκεί, εχθέ. Του Άδωνη. Ναι. Γιατί? Γιατί πολύ κάτι για συντρόφια, λέει, για συντρόφια. Τώρα μίλαγε για τη Γιούτα. Γιούτα μίλαγε για Βούτα. Πολιτεία τη Γιούτα. Γιούτα, Γιούτα Τζαζ, μάλλον την ομάδα μπάσκετ. <συρή> Βλέπει NBA ο Άδωνη. <συρή> Επειδή είναι κοντό αυτό, κοιτάει τι <συρήφα> τεχνικέ από του ψηλού εκεί, <συρήφα> πώ θα κερδίσει το μήμαράκι. Βρήκα ευκαιρία τώρα να γελάσει ο κόσμο με τον Μπογκολό. Ναι, γιατί είναι κάτι άλλο η Δημοκρατία. Για τον Άδωνη είναι βγάλουμε να γελάσει ο κόσμος, όντω. Yeah, δηλαδή πριν yeah. δεν γελάγαμε με την Αδημοκρατία, πάντα γελάγαμε με την Αδημοκρατία. Yeah. Αν βγάλουμε και τον Άδωνη γίνεται πιο έκδηλο. Με λίγα λόγια κάνουν outing. Αν έχουνε λίγο χιούμορ ε, οι νεοδημοκράτοι, πρέπει να βράσουν τώρα την ευκαιρία και να ψηφίζουνε όλοι οι άνθρωποι, έτσι. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ! Εννοείται ότι πρέπει να ψηφίσουν άνθρωποι. Βλέπω τέτοιο πατατράκτου με ημαράκι να έρχεται, ο ενωτικό ο τάχαμου και τα λοιπά, Εντός. θα πάρει ένα παπάρι, okay. το βλέπω εγώ να έρχεται. Oh. <laughs> Τηλέφωρα. Η μόνη περίπτωση που μπορεί να χάσει ο Άδωνη είναι αν αλλάξει ο Τζατζίκώστα το όνομά του και βάλει ένα αλφα μέσα. Και να το κάνει. Τζατζίκώστα. Τζατζίκώστα. Ναι, και θυμίσει Τζατζίκη με η μαράκι Λίγδα, τυπήσει τον Έλληνα κάτω από τη μέση, εκεί βαθιά μέσα του, <laughs> με Τζατζίκη και το ρίξει ο Τζατζίκώστα. Μόνο έτσι μπορεί να χάσει, δηλαδή, ο Άδωνη και <laughs> να γουστάρουμε όλη την Τζατζίκώστα να φουτάμε μέσα του να βρωμάνε σκόρδα. <laughs> Παίζει να βάλει μετά τον αδερφό του να πουλάνε βιβλία εκεί έξω από, το, από τα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία και πώ θα με κάνετε πρόεδρο. Και πώ θα γίνω πρωθυπουργό, δη... πώ θα νικήσω τον Τζίπρα. Έργα και ημέρε. Και μάλλον πιο σωστά, έργα και οι, οι λέρε. Με λάμδα, λέρε. Και η Σοφία δεν πρέπει να γίνει αντιπρόεδρο όμω. Η βούλτευση. Η, η βούλτευση, ναι, ναι. ναι. Α, θα το στήσει ναι, όλο ναι. με ακροδεξιού λε ο Άδωνη. Ναι, δεν αποκλείεται. Αν βάλουν και σε μια έτσι θέση α, δεύτερο αντιπρόεδρο και τον Γιακουμάτο. Ω, oh, το καλύτερεε oh, με να κλείσει. Με να κλείσει. Ο Γιακουμάτο είναι κεντρό, μωρέ. Είναι κεντρό, δεν κάνει γι' αυτά. Θα μπορούσε ο Γιακουμάτο να του κουράρει. Μια και γιατρο, για αυτού είναι, δεν είναι για άλλου, για κόσμο έξω είναι επικίνδυνο. Κουράρει τον Άδων Τι είναι. χειρότερο μπορεί να του κάνει Τι είναι, γιατρός είναι Γιατρός φοροδιαφυγής Τι είχε κάνει με εκείνο το χειροκομείο Τι έκανε όλα καλά Καλησπέρα Όπ καλησπέρα Ας σου είρε τρελό αγόρι Λοιπόν μία ερώτηση Ο Άδωνης είπε ότι είναι αριστερός Ναι γιατί τόσο το έχουν πει Γιατί να μην το πει ο Άδωνης. Άδωνης Ο Άδωνης καριέρα κάνει παιδί μου Δεν κάνει πολιτική ε. Κάνει καριέρα Ο Άδωνη, σαν Υπουργό Υγεία, πόσου γέρου απογείωσε στον άλλο κόσμο. Όσου μπορούσε. <συσίλω> Και δεν τα κατάφερε, θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα, θα το ψηφίσουν για Νέα Δημοκρατία Πρόεδρο. Με τα νοσοκομεία που λειτουργούσαν άψογα, με, με, με τα φάρμακα, τα γεννόσιμα, απογείωσε κόσμο. Εντάξει, τώρα σε τι μακριά. Ποιον στηρίζουμε. Δεν ασχολούμαι, ρε φίλε. Ε, δεν ασχολείσαι <συσίλω> τώρα. Τι τη σημασία έχει το ιδεολογικό. <συσίλω> δεν έχει να κάνει το ιδεολογικό. <συσίλω> δηλαδή με την μπάλα εκεί δεν έχει να κάνει το ιδεολογικό. Βλέπει τι ομάδε. Ο κάθε ιδιοκτήτη ομάδας κάτι στηρίζει κι αυτό. Ο ένα είναι χρυσαυγήτη, ο άλλο είναι συστημικό του λατά <συσίλια> και ο άλλο κολλητό του Σαμαρά. Καταλαβαίνει, <συσίλια> κάτι γίνεται από πίσω <συσίλια> και είναι και ο Ρώσο που έχουμε το μαφιόζο. <συσίλια> από πίσω κάτι παίζει, <συσίλια> στηρίζει όμω μια ομάδα. Δεν έχει να κάνει το πολιτικό. Παίζουμε τώρα και εδώ. Τι <συσίλια> σε νοιάζει η ιδεολογία, λες, και έχουν ιδεολογίε ο Άδωνη, ο Κώστας, ο Μημαράκης και ο Κυριάκου. Άι πανάτα μα. Ποιο στηρίζει, στίχημα είναι. Πού το κατάλαβε. Εγώ υποστηρίζω το μνημαράκι. Α, α, μ' αρέσει. Και... Έτσι θέλω, παιδιά, να παίρνουμε θέση. Σιγά-σιγά. Και τη ρίση να... τι θα γίνουν, κλέφτε, παραπάνω πόσο είναι, Πρέπει να βγει κάποιο, ο οποίο είναι μπρατσαρά. Γιατί τώρα έρχεται μνημονιακό χειμώνα και ο τσίπρα πρέπει να ζεσταθεί το σύστημα. Και θέλει κάποιον να του κουβανάει τα ξύλα για τη φωτιά. Δεν είναι μόνο αυτό Πρώτη... ο λόγο, χρειάζεται και κάποιο που είναι. να έχει και λίπο, θα κρυώσουμε. Ο Μημαράκι έχει λίγο λίπο παραπάνω από του άλλου. Ε, βέβαια, ο... Είναι και χρόνια κυβερνητικό, λίγο λίπο. Οι άλλοι, α πούμε, τι να σου κάνουν οι γλίτσε του συστήματο. Θεέ να είμαι ημαράκι, είναι, με η μαράκι, είναι η αλήθεια. Ναι. Με τον Άδονη θα κάνει δουλειά. Η γλίτσα ξεκολλάει κάποια στιγμή. Ναι, ναι γεια σα. Γεια σας. Η LFM. Με κάποιον με τον μεταμπορικό δεν μπορώ να μιλήσω. Από πού τηλεφωνείτε. Από εταιρεία κοινωνική ψυχιατρική για ένα ραδιοφωνικό σποτ. Για τον Άδονη Γεωργιάδ είναι το προκλογικό του. Όχι. Ψυχιατρική, δεν μου είπατε. Ναι, ε, για τον Άδονη Μπορώ να μιλήσω με κάποιον που τα... Να σα δώσω, εντάξει, δεν θέλετε. Μισό λεπτάκι. Έχετε δικά σα, μισό. Τον άκουσα στο λοβέρδο. Τον άκουσα. Καλά, ποιοι κατέστρεψαν την Ελλάδα και έχουν μούτρα, βγαίνουν και μιλάνε ακόμα. Θα φτιάξουν τη χώρα. Αχ, ρε, ωραία. Καλά, δεν έχουν μούτρα. Βλέπει αυτά του λοβέρδο, είναι αυτά μούτρα. Δεν είναι μούτρα αυτά. Το λε, να ένα μούτρο. Yeah, δεν πρά βλέπετε, παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν ακούγεται. Δε, δε, δε, δεν αισθάνετε. Αυτό είναι ένα πράγμα. Αυτό το πράγμα βγαίνει και μιλάει. Γιατί θα μην μιλήσει. Είχε την τζίπα και από χθε και την έχασε τώρα. Α, παράτα μα. Τι ακούσει για παπάδε με τα τάματα τη Τίνου που τα κάνουν χρυσό? Κάτι ακούστηκε πέρα στο ίντερνετ. Γενικά ακούστηκε κάτι, αλλά δεν το πολύ βγάζουνε. Οι παπάδες ριζώνουν το χρυσό, ή μου φαίνεται. Λιώνει από τη ζέστη ο χρυσό. Τόσα κεριά εκεί μέσα δεν θα λιώσει για να το προστατεύσουν λοιπόν οι ιερεί, ή έχοντε το λόγο του Θεού, ε. υπό την κατοχή των. Ε. Για να μην χαλάσει ε. και λιώνει yeah. τα κεριά και μπερδεύεται με το κερί, τα, τα χώματα, τα μανουάλια και όλα αυτά. Ε. Προστατεύουν το χρυσό, το δικό σου και το δικό μου. Έτσι και τα θέλουν οι Γερμανοί. Η Παπαδη, Δεν ξέρω Γερμανία τέλος πάντων για κάτι καλό, φαντάζομαι για το ναό. <ΣΣ> Δεν έχουν σταματήσει τώρα να σου λένε να πληρώσει για την αποπεράτωση του ναού. Σου λέει να, έχεις πληρώσει. <ΣΣ> με το χρυσό σου. <ΣΣ> τέλος πάντων φιλιά και μου, για σου μωρό. Φιλιά, να ξέρεις πάντα η πίστη σώζει ε. Φιλιά παντού, παντού Η πίστη παντού, στους παπάδε λίγο περισσότερο. Γεια. <ΣΣ> Έτσι, γεια. Είμαι στην Κεφαλαιονιά και θα ήθελα να μου λέγατε ακριβώ το Λιξούρι. Ποιο εργαζόμενο σταθμό έχετε και τι συμπρόσθετα έχει. Έχουμε το Ζυζάνιο FM 89,2. Το Ζυζάνιο, πειραχτήρι, μεγάλο αυτό το Ζυζάνιο. Αλλά αν φύγει από το Λιξούρι και πα στην Κεφαλαιονιά. Γιατί τώρα μεταξύ μα το Λιξούρι και η δεν το λε. Από λάθο είναι κολλημένο εκεί. <laughs> τα ξέρω αυτά, τα ξέρω. Και πα απέναντι στην Κεφαλαιονιά την κανονική, την οριτσινάλαι. <laughs> να πα πάνω στο πυργί που είναι ορεινό, το πιο ορινό, Να πα στο πυργί εκεί και πιάνει από Αθήνα. Τόσο ψηλά που είναι Αυτό εκεί πέρα μέσα στο κολόκριο Είμαι στο ξύ Πιο ξύ Δεν το ξέρω το ξύ Στο πυργί να πας. Στη Σάμη Είναι το πιο ορεινό της κεφαλονιάς Πήγαινε εκεί πια από Αθήνα κατευθείαν. Μη σου πω Αν βγω στο παράθυρο θα με ακούς okay, yeah, yeah, yeah. Ναι Αυτό το ναι παιδί το λίγο Ήσαν να με ηλεκτρικό ρεύμα Ο ρούτο ηλεκτρικό ρεύμα Σε ξυπνάει λίγο ξυπνάει το κορμί. Uh -huh. Νομίζω δεν τα έχω δοκιμάσει όλα τα ανώμαλα. Είμαι βέβαιη. Ελύσε μου μια απορία. Ε, γιατί ο Άδεν έχει φαγωθεί να βγάλει από πάνω του το χαρακτηρισμό του ακροδεξιού, Έχει, Λέβαια. δεν έχει, δεν βγαίνει, παιδί μου, η λέρα από πάνω με τίποτα. Δεν βγαίνει, αυτό πιστεύω κι εγώ. Παρ' όλα αυτά, χθε μιλούσε εκεί για κεντρώου και δεξιού και κεντροδεξιά. Και ε, τι και να κάνει, δεξιού. είπε ότι είναι pop, αυτό που περνάει. Παιδί Λέβαια. μου έμπορε ένα άνθρωπο, βιβλία πουλάει. Σωστό. Δεν θα πουλήσει ιδεολογία, Ντεμέκ, τάχα μου. Τα. Τον λιγουρεύεστε, τον λιγουρεύεστε. Πάτ Ήθε κάποιο την τσίπρα ότι δεν είναι στην αντιπολίτευση. Ο τσίπα, δεν είναι στην αντιπούγει στην κυβέρνηση. Ναι, του τοπανέ. Πλά και εσύ ότι είναι ο περιδίκει στην κυβέρνηση του κυβερνάει ο τσίπα. Στην αντιπολίτευση, είναι. Είναι η μέλικρα στην κυβέρνηση με ένα αντιπολιτευτικό παράρτημα στην Ελλάδα. Σιγά. Δεν νιώσει καθόλου πάντω, έτσι. Ο καθόλυν, Ναι. Τσίπα, ο τσύπα. Τίποτα, ήθυνο. Έλα καλέ τώρα. Αυτά παλιά. Ο τσίπα πέρασε στο στάδιο που σφυστήκαν οι εννοέχε. Με το πισβισθήκαν ηνοχέ, φύγανε κι λαφαζανέοι που ήταν τελευταίε εννοέρε που είχε. Μπορεί να κάνει το οτιδήποτε, είναι ικανό Για όλα. Ναι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι μαζί Φετεφασίς. Σοβαρότητας κυβερνητική. άκου λοιπόν αυτό που θα πω γιατί την πρώτη φορά που παίρνω και έχω να πω κάτι πολύ σοβαρό Είναι η πρώτη φορά που παίρνεις Και λέω κάτι πολύ σοβαρό Α, λέω και Όσο θα υπάρχουν σε διεκδικήσεις αρχιές κομμάτων Αντώνιες και Κεριακή Τόσο θα κάνουν πάτη στου εγκεφάλους των Ελλήνων μορφώματα όπω η οι Δηλαδή μου λε το κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο με τον με ε. Με ε, του σκύλου. Με ε, κοινοβούλιο έτσι. Ναι. Είτε Γιούτα ή Ιούτα ρε. Πριν από μια εβδομάδα ήρθε στο γραφείο μου ο υπεύθυνο εξωτερική πολιτική, α το πούμε έτσι, δεν λέει ακριβώ έτσι ο τίτλο, τη πολιτεία τη Ιούτα, ΗΠΑ. Ξέρω εγώ τι είπε το που θέλει να πει και Νομίζω που ήταν ο Τι είναι αυτή γραμμή. Να μην ταρασπίζει το παιδί τη. Ε, η μάνα η Τούρκα που λέμε. Ε, για βάλουμε μετά να... Περίμενε, παιδί μου, γιατί τώρα λε ή Τα... τώρα είπε ότι στηρίζει τον Κυριάκο. Τα έκανα. Είπε ότι στηρίζει τον Κυριάκο. Με το μαϊμάρακι πηγαίνει αγκαζέ, αλλά τι να πει. Όσο για τον κύριο Βρούσιμπου. Α, ξαναπέρνει, μου, Χρήτσα. Που αποάβησε υπονοούμενο για τη ζωή ότι τον ψήφισε ο ελληνικό λαό. Θα του θυμίσω ότι τον ψήφισε το 20% του εκλογικού σώματο. Γιατί κάτι ζωντόβολα, 45% δεν πήγαν να ψηφίσουν κάτι μπα. Τώρα που θα έρθει η τσαπόβα, όπου θα yeah. το μυαλό σου ότι κόμματα σαν αυτά που υποστήριξε στι τελευταίε εκλογέ, γιατί αλλάζεις, yeah. βοήθησαν στην αποχή. Σου λένε όλοι αυτοί. Μισό σοβαρός δεν υπάρχει. <laughs> η άλλη πήγε με το βλέποντα πώ θα τη ζωή sorry, το <laughs> Α, καλά. Και δεν θέλει να φωτειλεπειρό, ρε παιδί. Και 1,5 και δεν μπήκαν στη βουλή. ενάμιση και δεν μπήκαν. Μα ο ελληνικό είναι γεννημένο για βούλος. δεν το έχει καταλάβει. Κάτι έχω ακούσει, ακούσει δεν Μπράβο, ο σου είπε ότι αν δεν πολεμήσετε του Τούρκου, θα το σκοτώσω. Τι νομίζω ότι πηγαίναν οι να με την κινητή τηλεφωνία και παίρνουν τηλέφωνο εμένα ναι τον άσχετο να κρίνω τον υπάλληλο που με παίρνει τηλέφωνο από την κινητή τηλεφωνία. Πες πρώτα Φιλαράκο τι μισό παίρνει αυτός ο άνθρωπος, πόσες ώρες δουλεύει και τι μαζί σου λέει ο μάνατζερα από πάνε να λέει. Και μου βυζητάς εμένα να τον πατμολογήσω λέει από το 10 μέχρι το 1. Γιατί είναι ενοχική στις εταιρείες κινητής είναι λίγο ενοχική. Θέλουν να τους διώχνει ο πελάτης Η Βουλή έχει γεννήσει Λεβεντουριές και Σακούρα, τα Μίνη Έψιλον έχουν γεννήσει Λεβεντέρειου. Αλλά όλα αυτά εγώ ανησυχώρευτε αν θα μπορέσω να τα καταφέρει αυτή η κυβέρνηση. Ανησυχείς ακόμα, θα... δεν είσαι σίγουρος. Θα καταφέρει αυτή η κυβέρνηση. Βεβαίως. Τι θα καταφέρει όμως είναι το θέμα. Και παίρνω μια εβδομάδα τηλέφωνο να σου πω για ένα περιστατικό. Την προηγούμενη Κυριακή, στο σταθμό τη Κυφυσιά, δύο κόρητσα και η μία από αυτέ καπνίζανε στην αποβάθμιση πολύ διακριτικά. Η κερμένη security μια πολύ συμπαθητική κοπέλα, δεν της πήρε χαμπάρι. Και βγαίνει ο οδηγός από το τρένο 3, τον οποίο τον έχω δει να τραμπουκίζει και ζητιάνου και μετανάστε και μάνα με καροτσάκι που πάει να μπει την ώρα που έκλεινε την πόρτα. Και αρχίζει να την ξεφτιλίζει, να της λέει μπορεί δεν έχει καθρέφτη για να δει, όχι Πέφτια φάτα σου για να δει αυτά τα μαρτυσμένα που καπνίζαμε και τώρα κετά και, και πώ είναι έτσι το μάτι σου και είσαι με ένα μάτι γιατί η κοπέλα έχει επτώσει βρεφα η security. Δεν είχε λαγικά σφαρό πρόβλημα ο κοπέ, ούτε πειράζει την ώρα και απλά τα λέγοντα για την ξεκίνηση. Έχουμε τι ξεσκοθεί, πάντα και τα κορίτσια και ζητάνε συγνώμη και λένε δευτέ και η κοπέλα μήτσα, εγώ κάποιοι λέει μία και κάποιον διακριτικά κι αυτά. Ο τύπο να καταλάβει η φάτα του ήταν σαν το και άρα σε ψηλό, έχει συλισμένο κεφάλι καθαρή στόπαρθα. Πάνε μέσα να κάνουμε καταγγελία στο αθαματίέ Και μα λέει ο Σαφμάχη ότι αφού δεν του έχουν κάνει άλλε τρει φορέ καταγγελίε, αλλά έχει πολύ κάτι έχει λέει και πάντα τη γλιτώνει. Ξέρω αν θέλει να σου δώσω τίποτα στη να το ψάξει. Κοίτα μου εδώ παιδί μου, τι θα κάνω από τη ρουφιενιά, θα κάνω. Τόπε, τι εσύ θα το βάλω, να ακουστεί. Αφού η άγρια χεριωρή κυβέρνηση δεν μπορεί να τα βάλει με τη Μέρκελ και με όλου αυτού τουλάχιστον να απολύσει το χρυσαυγίτη οδηγό. Σου λέω καθαρά η σπάτα και η συμπεριφορά του ήταν καθαρά φασιστική.